η κομμάνει γραμμή Η μοίρα του Παροδίτη που θα ακολουθήσει μέχρι τέλους την εγγυημένη παρέτ. Είναι σωστό να σου προσφέρω όσα μπορώ να αφήνω τα αλμυρά μου δάκρυα να σε βρέχουν, να ξανακούς των χρόνων που άλλο δεν αντέχουν, το θρίνω από τα χείλη μου όταν ανερώ, κάθε σου έκκληση αφήνοντας να εκλείψει το σπάνιο χαμογελό μου. Όπως φοβάμαι, μη σφάλω. Δεν είμαστε ίσοι να αγαπάμε ισότιμα σαν εραστές Χρωστό με θλίψη το σκέφτομαι. Άρα με τέτοια δώρα δείχνω πως ξέρω να χαρίζω... Αχ όχι, έστω, μπορώ να μη ρηπαίνω την πορφύρα σου με σκόνη, της Βενετίας το κρίσταλο να μη μολύνω με την πνοή μου, μιαν αγάπη που πληγώνει να κρύψω. Αγάπη μου απλώς φύγε, σ' αγαπώ. Απλώ η αγάπη είναι ομορφιά και αξίζει να τη δέχεσαι. Ασκέει λινάρι ή τέμπλο, φέγγει η φωτιά. φωτια κορτάρι, φλέγονται και οι ίδια λάμψει. Στέλνει πυρκαγιά. Είναι φωτιά η αγάπη. Και όταν ενώ σέστη, χρειά, σου λέω σ' αγαπώ, θαυμαστικό. σαγαπώ, αγαπώ, τότε αλλάζω, εμπρό σου θα σταθώ, ενδόξη και έξαφνα ως χιόν μια λάμψη δέστη θα εκπέμπω στη μορφή σου κι ούτε ταπεινή είναι τον ταπεινών η αγάπη αν αγαπάνε μα αγάπη τα άθλια όντα δέχεται ο Θεός και ό,τι νιώθω κάτω απ' την ευθελή μορφή μου λάμπει μόνο του και δείχνει πως τη φύση τα έργα της αγάπης βοηθάνε Πρέπει να μ' αγαπά τότε μόνο για χάρη της ίδια τη αγάπη. Το χαμόγελό τη, μην πει, με θέλει η όψη τη, ο ευγενικό τη τρόπο, η δρόμη που η σκέψη τη θα πάρει. Τόσο η στη δική μου, η γαλήνη που νιώθω πλάι τη μια τέτοια μέρα, αλλάζουν κάποτε αγάπη μου. Όλα αυτά ή τα κοιτάζουν αλλιώ στα μάτια σου. Και η αγάπη που θα μείνει ανέγκυχτη, έλεγε, μισή μένει. Στεγνώνει τα μαγουλά μου ο ήκτο Αγάπη σφάσμα, φάσμα. Μην αγαπά έτσι. Τον θρίνω λυσμονεί στα χάδια σου και την αγάπη κάθε πλάσμα χάνει. Αγάπη Αν θέσει η αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη σου να διαρκεί, για την αγάπη αγάπαμε, που δεν τελειώνει. Αν θέσει η αγάπη σου να διαρκεί, για την αγάπη αγάπαμε. Σε κλειπαρό μη μου προσάψεις πως προβάλλω Πάντα σε σένα μια όψη ήρεμη, πικρή Οι δυο μα με δυο τρόπους βλέπουμε Μπορεί το ηλιόφως στα μαλλιά του καθενός μας Μ' άλλο τρόπο να παίζει Με κοιτάς με προσοχή Σαν να μου μέλισσα σε κρίσταλο κλεισμένη Στη θεία ουσία της αγάπης κλειδωμένη η θλίψις με κρατούν και η τέλεια στιγμή για να αποτύχω θα είναι όταν τα φτερά θα ανοίξω να πετάξω έξω, στον αέρα. Μα εγώ σε βλέπω εσένα να κοιτάζεις πέρα και από την αγάπη τη φθορά, τη λύθη ακούς πίσω από τη μνήμη και κοιτάς από ψηλά το πικρό κύμα πάνω από τους ποταμούς. είχα για χρόνια συντροφιά μοναδική αντί για άνδρες και γυναίκες οπτασίες γλυκύτερες από τις δικές τους μελωδίες δεν γνώριζα και ήσαν παρέα ευγενική. σύντομα σύρθηκε η πορφύρα τους στου κόσμου τη σκόνη τα λαγού τα σώπασαν κι εγώ κάτω από το βλέμμα τους όλο ένα πιο θαμπό σιγά σιγά χανόμουν κι έφευγε το φως μου κι εσύ κι ό,τι ένα σόπτρο είδα ήσουν αγάπη μου και σμίξαν οι λαμπρές μορφές, οι μουσικές, η δόξα αγνήσαν τις πηγές που αγιάζουν τα ποτάμια μέσα σου. Και τώρα πλουτίζουν την ψυχή μου που είναι πια δική σου. Τι είναι τα όνειρα εμπρός του Θεού τα δώρα. Και τώρα πλουτίζουν την ψυχή μου που είναι Πώς αγαπώ Άσε τους τρόπους να μετρήσω Σε αγαπώ σε όποια μήκη Ήψη, πλάτη Φτάνει η ψυχή μου αόρατη Ως την έσχατη χάρη Ως την πλήρη εκδοχή όσων θα ζήσω Σε αγαπώ τις μέρες Που οι απλές βαραίνουν ανάγκες Με ήλιο με λιχνάρι πιο συχνά Σε αγαπώ όπως μισούν τη φήμη Αγνά και ακούσια Όπως για το δίκιο τους προβαίνουν σε αγαπώ μόλο το πάθος που είχα δώσει στι θλίψεις μου, μόσα παιδί είχα πιστέψει. Σε αγαπώ όμως η αγάπη έχουν προδώσει οι Άγιοι μου. Σ' αγαπώ με την πνοή κάθε στιγμής. Κι αν ο Θεός το επιτρέψει, θα σ' αγαπώ κι όταν πεθάνω πιο πολύ». Τα ποίηματα κορυφώνουν τη φήμη της Ελίζαμπεθ. Το Ατεναίουμ την υποστηρίζει ως διάδοχο του Wordsworth για τον πιο επίζειλου τίτλο της Βικτωριανή Αγγλίας. Ποιητή των Ανακτόρων όμως στέφεται ο Τένισον. Διόλου ευκαταφρόνητος και διόλου αντίπαλος για την Ελίζαμπεθ. Εν τούτης. πώς να αποφύγει κανείς τη σκέψη ότι το στερεότυπο των αξιών υπερτερεί τις αξίες του στερεοτύπου. Κλασματικά τοπία και άκρος προοπτικές εικόνες της Βικτωριανή εποχής αποκτά κανεί από τις εκτεταμένες τοιχογραφίε των κλασικών συγγραφέων της περίοδου του Ντίκενς, του Θάκερ και του Τρόλοπ. Αλλά την εποχή στην εναρκτήρια φάση της την αναπαριστά ολοζώντανη η Τζόρτζ Έλιοτ στο μνημιακό, κατόγκον τουλάχιστον, Μίτλ Μάρτς. Οι κοινωνικές συμβάσεις και η εθιμοτυπία της επαρχιακής αριστοκρατίας, η διατεταγμένη αισιοδοξία της βιομηχανικής ανάπτυξης και η θεσμική υποκρισία διαγράφονται σαφώς, χωρίς να υιοθετούνται απερίφραστα, αλλά ούτε και να καταγγέλλονται ανοιχτά. Το μυθιστόρημα δημοσιεύεται σταδιακά σε οκτώ τεύχη κατά τη διάρκεια 1871-1872 αλλά τοποθετείται 40 χρόνια πριν. Ο χρόνος της δράσης του συμπίπτει με την περίοδο ενηλικίωσης της Ελίζαμπεθ. Η ίδια δεν το διάβασε φυσικά ποτέ. Αντιθέτω η George Eliot Πρέπει να διάβασε και μάλιστα εξαντλητικά το τελευταίο μίζον ποιητικό έργο της Ελίζαμπεθ «Ορόρα Λί» που κυκλοφόρησε το 1856. Το έργο, διάστηκτο από σημάδια της προσωπικής περιπέτειας της ποιήτριας, έχει στιχουργική αφήγηση και μυθιστορηματική πλοκή. Δραματοποιεί τον αποπνιγμό και την εξέγερση μιας γυναίκας συγγραφέως, εναντίον των ασφυκτικών βικτοριανών συμβάσεων και γίνεται ανάρπαστο. Με τεπιστροφής, στη Φλωρεντία πάντοτε, οι Μπραουνινγκ ταξιδεύουν. Παρίσι, Βενετία, Ρώμη και, τα δυσκολία Λονδίνο. Την οικογένειά της την επισκέπτεται, αλλά όχι και τον πατέρα, που ουδέποτε συγχώρησε την ανταρσία τη κόρη τον κρυφό γάμο, την υπηρετική φυγή, το όρφανεμά του. Μαζί του δεν θα ξανασυναντήθει ποτέ. Η ρήξη θα παραταθεί μέχρι θανάτου. Έτσι κι αλλιώς όμως η ζωή για την Ελίζαμπεθ κυλάει κάτω από τα παράθυρα της Κάζε Τζουντί. Στο ομώνυμο ποίημα του 1851 βοά το βαθύ ενδιαφέρον της για το κίνημα τη Ιταλική ανεξαρτησία και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Σκηνή, όπως διαμορφώνεται μετά τις επαναστάσεις του 1848 και την λήξη της κυριαρχίας του Μέτρινιχ. Θάνατοι επιθανάτων, μέσω των οποίων η ζωή της Ελίζαμπεθ συμπτήσεται σε χρονολογίες με μαύρα κρέπια. Το 1856 πεθαίνει ο Τζον Κένιον, επιστήθιος φίλος και διαχειριστής της περιουσίας των Browning, πατέρας στη θέση του πατέρα. Ακολουθεί ο ίδιος, ο φυσικός και απόξενος πατέρας, την επόμενη χρονιά. Έπονται η αδελφή της, η Ενριέτα, του 1860, και ο Καβούρ, στον οποίο η Ελίζαμπεθ, είχε στηρίξει πολλές ελπίδε για την αποκατάσταση της Εθνικής Ενότητα της Ιταλίας το 1861. Την ίδια χρονιά θα σβήσει και η ποιήτρια εξαντλημένη από τη μακρά πενθυφορία και θα ταφεί στο προτεσταντικό κινητήριο της Φλωρεντίας. Τα τελευταία ποίηματα θα δημοσιευθούν μεταθανατίως το 1862. Ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ Αφού προεκοσαετίες ήδη με την έκδοση του έργου, το δαχτυλίδι και το βιβλίο έχει κερδίσει πλατιά αναγνώριση στη γενέτηρά του θα ακολουθήσει την Ελίζαμπεθ 28 χρόνια μετά και θα ταφεί στην γωνιά των ποιητών στο αβαείο του Γουανστμίνστερ μακριά από την Ελίζαμπεθ. Η ζωή ενώνει τα βήματα αλλά ο θάνατος χωρίζει τα μνήματα.